Ο αδελφό Άδωνη, ο Λεωνίδα, μόλι μα είπε ότι τον Άδωνη Γεωργιάδη τον έχει στείλει ο Θεό ω λύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Όχι τα χθεσινά, δεν ξέρουμε για τα αυριανά, αλλά τον έχει στείλει ο Θεό. Και εγώ όλα αυτά τα χρόνια που τον γνωρίζουμε τον Άδωνη εδώ και συνεργαζόμαστε και είναι και πρωταγωνιστή πολλέ φορέ, ε, είχα καταλάβει ότι κάποιο άλλο τον έστειλε, ότι μα έχει έρθει από πολύ ψηλά, από πολύ μακριά, αλλά δεν πήγαινε ο μου ότι ο Θεό είχε τόσα κέρφια ώστε σε αυτόν τον τόπο που έτσι κι αλλιώ με κέφι τον έχει φτιάξει και τον παρακολουθεί και τον διαρρυθμίζει με διάφορου τρόπου, ότι θα έστελνε και τον Άδωνη για να τον έχουμε καπάκι σε όλα αυτά που γίνονται. Ο αδερφό Λεωνίδα κάτι παραπάνω θα ξέρει, είναι προσωπική του άποψη, όπω λέει, αλλά αν τη συμμερίζομαι κι εγώ. Όντω, ο Θεό μα έχει στείλει τον Άδωνη για να λυθούν τα θέματα μα αυτή τη στιγμή, τα πολύ δύσκολα έτσι κι αλλιώ. Ο ίδιο Άδωνη ήταν εκεί δίπλα, τα άκουγε αυτά και κάποια στιγμή. Ε, μίλησε για την. Ε, όχι για την. όχι ακριβώ γιατί το 11 ακόμα τόσο που πήρε δεν είναι ΙΤΑ, εν πάση περιπτώσει για το ότι δεν βγήκε πρώτο. Πολλοί στεναχωρέθηκαν γιατί έλεγαν πρέπει πως δεν να κερδίσουμε. Ακούστε παιδιά. Ο Μπάρι Γκολτβότερ ήταν ένα ακρεφνή δεξιό ρεπουμπλικανό. δεν κατάφερε ποτέ να κερδίσει την εξουσία. Δεν κατάφερε. Γιατί, γιατί αυτέ οι ιδέε ήσαν αρκετά μειοψηφικέ και στο ρεπουμπλικανικό κόμμα τα ξεκίνησε. Και ξεκίνησε όμω για να δώσει μάχη των ιδεών. Χάνοντα τελικά λόγω της μάχη των ιδεών τη δυνατότητα να κυβερνήσει ο ίδιος. Αλλά προσέξτε τι έκανε ο Μπάρι Γκόλτ στο χωράφι των ιδεών αυτές τις ιδέες γέννησε μέσα από το κίνημα που δημιουργήθηκε στο Ρεπιβλικανικό κόμμα μια νέα γενιά πολιτικών από την οποία τελικώς τους ο Ροναλντ Ρέιγαν Ο οποίος και κυβέρνησε την Αμερική Και άλλαξε την Αμερική και τον κόσμο Μη βιάζεστε Το οποίο τελικόσε επήδει ο Ρόναλν Ρέιγκαν ο οποίος και κυβέρνησε την Αμερική και άλλαξε την Αμερική και τον κόσμο. Αυτό τον κύριο που λέει εγώ δεν τον ξέρω. Αλλά μπορεί και να έχει γίνει έτσι να έδωσε τη μάχη των ιδεών και τελικά αυτό ο κύριο που λέει ο Άδωνης, μην κατάφερε αυτό που ήθελε. Αλλά έριξε το σπόρο και γεννήθηκε μετά από χρόνια. Ανέλαβε τα ενία τη Αμερική για να αλλάξει την Αμερική και τον κόσμο. Ένα Ριγκαν. Το λέει Ρίγαν καμία αντίληση. Άρα ο άδονη μπορεί να μην κέρδισε τώρα, αλλά έχει ρίξει το σπόρο. Και τρομάζω στην ιδέα, φαντάζομαι όλοι εσεί, όλοι όμως, τρομάζουμε στην ιδέα ποιος θα είναι αυτός που θα φυτρώσει από το σπόρο του Αδόνιδος. Το σπόρο της μάχης των ιδεών τον έχουμε ρίξει, Λεωνίδα. Αυτή mm -hmm. είναι η αλήθεια. Mm -hmm. Ο σπόρος έπεσε. Και όχι απλώς φύτρωσε, αλλά πρέπει να βγάλει και μικρούς καρπούς. Yeah, Γεια σου, είμαι ο Κυριάκο γνώμη μου είναι η λύση. Που μας έστειλε ο Θεός για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Θεϊκό σημάδι στην κυριολεξία μου. Σημάδι αυτό που λες. Έχει μείνει, σημαδεύει ζωές. Σημαδεύει καταστάσεις Το λέει ο Λεωνίδας Έχει πέσει ο σπόρος Περιμένουμε να δούμε ποιος θα φυτρώσει Ποιος θα είναι ο αντίστοιχος Ρίγκαν ή Ρέγκαν Της Ελλάδας μετά από την αποτυχία Να εκλεγεί πρώτος Ο Άδωνις Γεωργιάδη στα επίσημα αποτελέσματα Τα περιμένουμε, έχουν βγει Κανεί να ασχολείται, δεν έχει σημασία Έχουν περάσει... Αρκετέ ώρε από το κλείσιμο τη κάλπη το βράδυ τη Κυριακή, ο κύριο Τραγάκη είναι αυτό που βγαίνει συνέχεια. Περιμένουμε όλοι να πει τα αποτελέσματα, αλλά έβγαινε και κανένα άλλο δηλώσει και βρήκαν τον ένοχο εκεί στη Νέα Δημοκρατία. ήταν τα φαξ. Δεν είχαν τι τηλεμοιοτυπίε. Όπω λέει επίση, ή από μεμακρυσμένε περιοχέ, γιατί έτσι τι χαρακτηρίζει. Ο κύριο Στραγάκη βγαίνει λοιπόν χθε τελευταία ενημέρωση, τι ήταν το βράδυ, και λέει, φθένει από μεμακρισμένε περιοχέ, πρώτον και δεύτερον δεν έχουν φαξει αυτέ τι από μεμακρισμένε περιοχέ. Στο τέλο όμω τη δήλωσή του ε, είπε ποια τμήματα δεν έχουν μπει στο σύστημα και τελικά δεν ήταν από μεκρισμέ περιοχέ, ήταν η ατική που δεν είχε φα. Υπάρχουν από μεκρισμέ περιοχέ. Που οι τοπικές εφορευτικές επιτροπές δεν έχουν φάξ. Ωραία τι πάσαμε! Τους παρακαλέσαμε λοιπόν να πάνε στο, στο πλησιαίστερο φάξ για να μπορέσουν να μας θέλουν. Από τα εκλογικά τμήματα που λείπουν και θα πάρουμε τις ελεμειοποιητές, τα φάξ δηλαδή, τα περισσότερα είναι από το λεκανοπέδιο. <μιου> τα περισσότερα είναι από το λεκανοπέδιο. Ζητώ η νέα δημοκρατία. It, way, night, η, νέα δημοκρατία. Santa, Santa, Santa, Santa η νέα, νέα δημοκρατία. Θα γίνει η ελπίδα της Ελλάδας. Μια έτσι, ακούσαμε και το Μητσοτάκι, του μπαμπά. Θα χειρόλα από ό,τι φαίνεται από εδώ και πέρα. Θα ζήσει να δει το γιο και πρόεδρο και πρωθυπουργό. Δεν το συζητάμε. Την κόρη, δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα. Κάποιο ρόλο θα βρεθεί αλλήμονω. Και το Σαμαρά με τη νέα Νέα Δημοκρατία. Άλλοι δύο είπαν: Ζήτω. Έτσι λοιπόν, μάθαμε ότι δεν έχουν στι απομεμακρυσμένε περιοχέ φαξ. Δεν έχει Νέα Δημοκρατία. Πού να βρεθεί και φαξ. 2015 έχουν άλλωστε πού να, να βρεθούν τέτοια μηχανήματα. Και επίσης τα τμήματα που δεν έχουν στείλει με φάξη γιατί δεν είχαν στις απόμεμα είναι στο λεκανοπέδιο. Όπως είπε ο Γιάννης Τραγάκης, ωραίε εικόνες, κατάφερε πάντως η Νέα Δημοκρατία με αυτά και με αυτά να κάνει εκλογές, αλλά ολοκληρωμένε και άρτιες, δεν το λες, είναι η Νέα Δημοκρατία το σύγχρονο κόμμα του 2015 που θέλει να αλλάξει και την Ελλάδα με αυτά τα πολύ ωραία που σκέφτεται πράττει ή δεν πράττει. Ο Μήνας έχει 22 σήμερα, τρεις μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Είστε πολύ τυχεροί όλοι εσείς ηλικιωμένοι αυτού του τόπου. Τα υπερήφανα γυρατιά που σας έλεγε ένα άλλος παλιότερα παρόμοιος. Ε, τον είχατε πιστέψει και εκείνον. Είχε κάτι πετάξει, κάτι ψίχουλα τότε και είχαμε φάει ψωμί, όπως λέμε, πολύ σπορο. Από τον Ανδρέα... Ε, Επίση, οι τωρινοί ηλικιωμένοι οι συνταξιούχοι, εκτό του ότι περνάτε καλά, γιατί και τα παιδιά σα περνάνε καλά, έχουν δουλειέ, ε, ζουν μια ζωή ίσχυη, κάθε καλύτερα είναι από την επόμενη. Είστε τυχεροί και πιο τυχεροί ακόμη και από τα παιδιά και από του παλιού συνταξιούχου, γιατί έχετε στα χέρια σα, για κοιτάξτε τα χέρια σα τώρα που μα ακούτε, τη 13η σύνταξη, την οποία θα σα την έδινε, το είχε πει πολύ καλά, τον είχατε πιστέψει και τον είχατε ψηφίσει κιόλα. Στήριξη χαμηλοσύνταξιούχων, όπως γνωρίζετε έχουμε ήδη δεσμευτεί για σταδιακή αποκατάσταση των χαμηλών συντάξεων. Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστογέννων ως 13η σύνταξη σε 1.262.920 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη ως 700 ευρώ το μήνα. Είναι, είναι το, το πρώτο βήμα για την πλήρη αποκατάσταση της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού σε όλους. Έτσι λοιπόν έχετε στα χέρια σας όλοι εσείς, οι συνταξιούχοι τη 13η σύνταξη σα την είχε υποσχεθεί. Δεν παίζουν με τέτοια θέματα, δεν μπορεί να κορυδέψει ηλικιωμένους συνταξιούχους απόμαχους τη ζωής που έχουν πληρώσει 40-50 χρόνια στα ταμεία τους, γι' αυτό ψήφισαν άλλωστε αριστερά. Αν είστε κάποιοι τώρα που δεν έχετε τη σύνταξη στα χέρια σας τη 13η, θα είστε... Ε, πάνω από το 1.262.920 που είπε θα είστε ο 900 ος ο κορστός πρώτος ή δεύτερος που δεν έχετε καταφέρει να πάρετε γιατί είχε προσδιορίσει ακριβώς τον αριθμό οπότε μην ανησυχείτε όταν ανοίξει αριθμητικά το πλαίσιο θα μπείτε και εσείς τάστε στου στους τυχερούς. Ε, αυτά είχε πει ότι θα έκανε, δεν τα έκανε. Ε, Επίση είχε πει ότι θα φέρει το παράλληλο πρόγραμμα. Δεν το έκανε ούτε αυτό. Το απέσυραν την προηγούμενη εβδομάδα, ύστερα από εντολή διαταγή τη Τρόικα. Κάποια στιγμή, με στο Γενάρη, θα έρθει το παράλληλο πρόγραμμα ώστε να αφαιρηθούν και άλλε κατηγορίε πληθυσμού. Εδώ είμαστε κυρίαρχη χώρα, εθνικά κυρίαρχη. Δεν το συζητάμε με αυτά που συμβαίνουν, με αυτά που παρακολουθούμε. Γιατί το τιμόνι τη κυρίαρχη χώρα, στο τιμόνι τη κυρίαρχη, βρίσκονται δύο άξιοι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 <Σιερ' ολτελέκη έτιαλπη> δεν διαπραγματευόμαστε την λαϊκή κυριαρχία. Η ανεξάρτητη φιλάστε για στη μόνη πολιτική δύναμη. Που δεν λαμβάνουμε από του δανειστές και από την Τρόικα Δεν Είναι σεβασμό η εκτέλεση εντολών. Που έρχονται από το Βερολίνο. Κάμπ του Ετζούντε, Κάνα μελέκτ σπιντόνι, αλλαρντ, Αρτζούκλα, Λασέφα, Τετροκίνι, Τη χώρα! Την κρατούσαν όρθια με εντολέ του Πρωθυπουργού στου Υπουργού να είναι στα τέσσερα. Αυτή η κυβέρνηση θα διαπραγματεύεται όρθια. Εφιεντζα Εμεί δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη. Ούτε μαζί τους, ούτε με τη Μέρκελ, ούτε με κανέναν. Λίπε, λίπε, λίπε, λέει, λαούτε να ξέρουμε Η ελληνική δημοκρατία, η Ελλάδα, δεν δέχεται εντολές. λέει, να και Ζούμε στο ίδιο ακριβώς έργο, στο έργο του νέου μνημονίου των νέων εκβιασμών και μια κυβέρνηση ανίσχυρη η οποία έχει παραχωρήσει την εθνική κυριαρχία της χώρας στους σύπατους αρμοστές της Τρόικας. Πόσο υπέροχοι και οι τρεις και ο Τσίπρας και ο Καμένος και ο Ευαγγελόπουλος όλοι μαζί ερμηνείες μοναδικές ταιριάζουν πάρα πολύ ίσως να είναι και μια πρόταση για την Eurovision να στείλουμε ένα τρίο αξιοπρεπές. Γιατί στέλνουμε διάφορα συγκρότηματα και δεν φτάνουμε στον τελικό στόχο. Φανταστείτε όλο αυτό το συγκρότημα να σαρώνει τη Eurovision. Θα ήταν μια εθνική επιτυχία που τόσο πολύ την έχουμε ανάγκη. Ανάγκη είχαμε και τον Άδων Εμεί εδώ τον στηρίξαμε ω εκπομπή. Εγώ δηλαδή, ο άλλο θέλει τον GG Costa. Πατώσαμε δύο στα δύο. Δεν έχει σημασία να είναι για το καλό τη παράταξη και να βγει ο καλύτερο. Ε, στηρίξαμε τον Άδωνη. Είχαμε πιστέψει ότι θα ήταν πρώτο και δεν το είχαμε πιστέψει μόνο εμεί, αλλά και αυτό. 10 Ιανουαρίου το βράδυ θα είμαι ο νέος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας Η πρώτη κίνηση Διότι πρέπει να είμαι Θέλω να το εξή το λέω Σήμερα εδώ κρατήστε το βίντεο εγώ θα είμαι στο δεύτερο γύρο στις 20 yeah. Δεκεμβρίου και θα τα πούμε στις 10 Ιανουαρίου για την τελή κυνίκη. Κύριε Γεωγιά, δεν θα είσαι στο δεύτερο γύρο την ε, Δευτέρα. Την Κυριακή το βράδυ θα είμαι στο δεύτερο γύρο Ποοοοο. και την άλλη Κυριακή το βράδυ θα είμαι ο τη της Ν.Μ. Μουμπούκο, to η κρεμάλα σε περιμένει από τον κινδύραχο λαό συγχαρητήρια. Knows, one head, the night, Santa, Santa, Santa, Santa ένα δύο τρία τέσσερα πέντε έξι εφτά trait εννέα δέκα έντεκα <σπάει> <σπάει> Αυτά ήταν τα ποσοστά, τα μέτραγε ο Νέαρ είναι τα ποσοστά, 11 ακόμα τόσο και το Boeing. Ο Άδωνη εδώ με τις ελπίδες και όλα αυτά τα ωραία που έλεγε πριν τις εκλογές, ότι θα είναι πρώτος, δεύτερος, πιο πρώτος, θεός και όλα τα πολύ καλά που ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες, αλλά συνεχίζουμε να τα ακούμε πολύ ενδιαφέρον. Δυστυχώ έργοτε τα Χριστούγεννα και χάνουμε λίγο από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί θα υπάρχει μια παύση σε όλο αυτό το πολύ ωραίο σκηνικό που έχει στηθεί. Αλλά η νέα χρονιά θα ξεκινήσει σατυρικά όπω πρέπει. Με εκλογέ στη Νέα Δημοκρατία μεταξύ Κυριάκου και Μέη Μαράκη. Αγωνία στο κατακόρυφο. Έχει και κάτι ασφαλιστικά που θα έρθουν: κάτι ασφαλιστικά των αγροτών. Συντάξει που θα κοπούν και διάφορα άλλα καλά. Αλλά αυτά είναι δεύτερα. Το πρώτο είναι ποιο θα βγει στη Νέα Δημοκρατία. Για να έχει ο τόπο αξιωματική αντιπολίτευση. Όλα τα έχει ο τόπος, θέλει και μια καλή αξιωματική αντιπολίτευση και να έχει και ένα μέλλοντα πρωθυπουργό έτοιμο και αυτός να σώσει τον τόπο όπως τον ακριβώς τον έχουν σώσει και οι προηγούμενοι. 2, 11, 208, τηλέφωνο επικοινωνίας, μπορείτε εκεί να μιλήσετε με τον Αποστόλη, Όποιο θέλει να στείλει SMS, γραφή Real και ενώ το μηνυμάτου και όλο αυτό στο 54% 100, ή ηλεκτρονικά στην... Στο mail, διεύθυνση του οποίου είναι στούριο:απάνικυρίαλεφm.gr. Νίκος Απρανίτη ρυθμίζει τον ήχο. Ο Λεωνίδας είπε ότι τον Άδωνη μα τον έχει στείλει ο Θεό. Σωστό, το προσυπογράφουμε νομίζω όλοι και τον ευχαριστούμε το Θεό. Δεν ξέρω αν υπάρχει, αλλά για να είναι ο Άδωνη εδώ, κάποιο Θεό τον έχει στείλει. Ε, θα ακούσουμε τώρα και έναν οπαδό τη Νέα Δημοκρατία. Πήγε προχθές να ψηφίσει Άδωνη και έξω από την κάλπη έκανε την εξή δήλωση. Αν δεν βγει ο Άδωνη η εκτίμησή μου είναι ότι η Ελλάδα θα γίνει σκόνη. Είναι ενδεχομένω μια μικρή τελευταία ευκαιρία. Αν δεν βγει ο Άδωνη Γεωργιάδη, η εκτίμησή μου είναι ότι η Ελλάδα θα γίνει σκόνη. <συγκλή>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 όλους Γεωργιάδες κατά τη γνώμη μου είναι η λύση που μας έστειλε ο Θεός για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε σήμερα Ευχαριστήστε τον όπου βρεθείτε φαντάζομαι και στο Αίγιο με τον Μητροπολίτη Ανδρόσιο θα ευχαριστούν τον Θεό και για την παρουσία του Αδόνιδος Σαν <εχτυπήσαν> και σήμερα οι καμπάνε, πένθυμα, στο, στη Μητρόπολη Αιγυαλία, εκεί στις εκκλησίε, όλε. Έχουν κρεμάσει και κάτι πανώ στι πλατείε, κατά του Συμφώνου Συμβίωση. Ο Μητροπολίτη Αμβρώσεω το έχει πάρει πολύ ζεστά αυτό το θέμα. Μα πάρα πολύ ζεστά όμω, δεν έχει πάρει κανένα άλλο θέμα τόσο ζεστά. Έχουν γίνει καταστροφέ άπειρε, θανάτου έχουμε, ανθρωπιστικέ κρίσει, εδώ, εντό, εκτό, παντού. Τίποτα όλα αυτά δεν. Η Μητρόπολη δεν ήθελε να. Χτυπήσει πένθυμα τι καμπάνε, μόνο τη Μεγάλη Παρασκευή έτσι για τυπικού λόγου. Αλλά χτε και σήμερα χτυπάνε πένθυμα οι καμπάνε, έχουν κρεμάσει και τα πανό εκεί. Υπάρχει μια μαυρίλα στο Αίγιο γενικότερα. Ο συγκεκριμένο Μητροπολίτη, δημοκράτη, δημοκρατικών πεπιθήσεων έτσι κι αλλιώ, και μόνο για τα συναισθήματά του απέναντι στους ομοφιλόφιλους και σε όσου υποστηρίζουν το σύμφωνο συμβίωση. Θυμόσαστε τι έγραφε πριν 10 μέρε να του φτύνουμε. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα ανθρωπιάς του συγκεκριμένου Μητροπολίτη και κυρίως πατριωτικής αγάπης και δημοκρατικής ευαισθησίας. Είναι ο ίδιος Μητροπολίτης και πάει στην κυρία του Ντερτιλή του Χουντέου, πριν δύο-τρία χρόνια πότε ήτανε, και είχε βγάλει και λόγο για τον Δημοκράτη Ντερτιλή ο Δημοκράτης Αμβρόσιος. Ο Σοκράτης τελείωσε τη ζωή του Περκόνιου. Ο Χαλοκοντ Στη φυλακή, εις πατρίδα έχουμε ήρωες. Εγώ σε έλεγα μάρτυρα της Πατρίδο και της ελευθερίας. και της πατρίδος και της ελευθερίας της δικής του, γιατί είχε μπουζουριάσει κάποιους η Χούντα τότε, ο Ντορτιλής κυρίως, ήταν αυτός που καμάρωνε επειδή έξω από το Πολυτεχνείο με το 45' είχε σκοτώσει έναν φοιτητή, νομίζω κάτι τέτοια, ο μάρτυρας και ο... Τη Πατρίδα και τη Ελευθερία και βεβαίω ο Μητροπολίτη, ο εκπρόσωπο του Θεού, να εκθιάζει το καταπιεστικό καθεστώ και τη δολοφονία την ενψυχρώνει στην Έλληνα, μάλιστα, γιατί είχε φάει Έλληνα τότε ο Ντέρτι Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Ταιριάζουν απόλυτα με την ε, ατμόσφαιρα που επικρατεί, όχι σε όλη την Εκκλησία, αλλά στους, στους στο μεγαλύτε, στη μεγαλύτερη τη έκταση και σε πάρα πολύ γερούς και δυνατού κύκλου τη. Λαό, μέρο Α. Γεια σου, Αβαστόλη Μεγάλη. Γεια σου και σένα. Είμαι καταταυλάκι. Α, <laughs> ah, δεν είναι κακό. Απλά έχει περάσει μόδα τώρα και από ό,τι βλέπω <laughs> οι καταυλακιότε <laughs> δεν περνάνε πια. Δηλαδή, <laughs> βγάζουμε <laughs> προέδρου κριτικού ή αρτινούς Άσταρες ήδη <laughs> Ναι, μια πονεμένη μάνα είμαι, αλλά θέλω να πω για του πενταμινίτε. Επλούτησαν. Του κόψανε για να μην έχουν δικαίωμα να πάνε στο Ταμείο Ανεργία. Δεν δικαιούνται το επίδομα. Κι α μην έχουν να πάνε. Δεν πειράζει. Κάπου θα βράσει πάλι η γειτονιά. Δεν πάνε να τα ρεμάλια. Να πινιγούνε, ναι, πάνω απ' όλα να πινιγούνε ή να πιδείξουν από τον Μπέμι το όροφο. Αυτή η πόρνη καρέκλα κρύβει πολλά ματάκια μου. Είσαι με τα καλά σου. Ποιος έχει τον φιλότιμο και τη συνείδηση να πιδείξει ή να βγει και να πει «Συγνώμη, ελληνικέ λαέ, ε, δεν τα καταφέραμε» «Δεν είμαστε καλά, μου φαίνεται». «Εσείς, λέει, παιδευτείτε, εσείς πηγαίνετε πνιγείτε» Πινιγείτε, πινιγ Σήμερα έχει δουλειά με φούντε, έτσι ακούω. Εντάξει, το που αλεύω, το αντέχω, πε μου. Μπράβο, και σε ψάχνω εδώ. Θέλω να μου πει την παγουρία, πού σε πιάνω, ρε γάμο το. Πού? Την παγουρία, ψηλά, εδώ που σε πιανω ρε μείον, ξέρω εγώ. Στο μείον δεν πιάνουμε, η... μόνο στα σύν. Που, στο σύν. Ναι. Πάσα τι παγώσανε και πώ θα το ζεστάνουμε τώρα. <laughs> και λέω κάτσε να κάτσει, θα δει το να σα ακούσει, αλλά δεν πιάνει, ρε γάμο το. Πού να σα ακούσει. τα ραδιοκύματα στον αέρα, μα τα κοιτάξει απ' έξω, γράφουν ελληνοφρενεια. Πόμπο και δεν σα ακού και αλλά σε κάτι μικροφωνίζει, γάμο το οποίο δεν το Έλα Είσα καλαμάκα αγάπη μου. Καλάσει. Καλύτερα εδώ καφέ κάθε μέρα. Δεν άρχισουμε, απλά είναι λίγο τα λεπορεί από ένα σημείο και μετά. Είμα. Γιατί δεν έχει πάρα τον χρόνο να εκτοθεί. Μελισδου, τα λεποίει, όλη τη μέρα, όλη το βράδυ κατάρτι. Τη κλοφορεί, περνάτε από εδώ από εκεί, σου κρεμβάνει τάδε πετσέτε. Από αυτό, μου τιμή 21 που είσαι με τη φουστανέλα που φόλαγε. Ε, βάζα για φουστανέλα. <συκλήμα> βάζει <συκλήμα> για φουστανέλα <συκλήμα> κρύβονται όλα. Χωρί και να καλύψω <συκλ> από μέσα στο μαζεύει. Έχουμε πρόβλημα, έχουμε πρόβλημα και εμεί η μακρύφαλή που λέμε. Είμαστε. Μακρίφαλη, μακρύφαλη. Η μακρύφαλη έχουμε πρόβλημα. Αναγκαζόμαστε φορά με καλυσόνο για να τον φυλακίζουμε. Ε? Τέλο παραγγελιά για τηλεοπτική ελληνοφάνεια. Θα το κάνει οπωσδήποτε, ναι. Πες ναι, εσύ τώρα και α μην το κάνει. Ναι, ναι, ναι. Τραγάκι το μήνυμα το περιβόητο για τα φάξ και τι περιοχέ τι δύσκολε. Ναι, Διονύ Παπαγιανόπλο. Πέρα Παναγιαδό, σε παραγιανό, πάναγια πέρα, πάναγια. Που χτυπάνε τα τηλέφωνα και παίρνουν αποτελέσματα εκλογών. Και με υπότιτλοιπο κάτω βεβαίω η τεχνική Siemens εγγυάται. Θέλω να σου πω τώρα. Ναι, ναι. Ήρθα στη δουλειά χωρί βράκη σήμερα. Ε. Ή, αλήθεια. Ναι, ναι. Ή, χωρίς βράκη πήγε και στα γραφεία τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι. Ω, oh, Διαγραφότανε yeah. γιατί είχα ένα, ένα με χοντρό γαζί. Διαγραφότανε το άλλο που έχω που είναι κομμένο με λέιζερ. Αυτά τα, τα ωραία που δεν φαίνονται οι γραφέ. Ήταν άπλητο. <laughs> και είπα θα πάω έτσι. Κομάντο. Αχά. Σε καλό με βγήκε. Νιώθω μια άνεση. <laughs> δηλαδή περπατώ Ελέγω, και, και το μέσα μου. Ελεύθερο. Χτυπά πένθυμα τη καμπάνια ο Αυρός Στο Αιγείο. Πένθυμα τι εννοεί. Θα γίνει το gay parade εκεί Όχι, παιδί μου, για το σύμφωνο συμβίωση. Α, ναι, να σκάσει. Και είχε πάρει και μελίζικα τώρα στο όνομα τη εκκλησία και πάρει κατευθείαν τα κάτι τέτοια. Δεν θα είχε να τα πληρώσει. Μειώνει τον τζήρο κατάφορα. Τη δεκαετία του 90, ο Μητροπολίτη Φλόρινα Αγκουστίνο, εκινήθιε αυτό, χτυπούσε πένθυμα τη καμπάνια όταν ο Θεόδρο Αγγελόπουλο γεννούσε τι ταινίε του στη Φλόρινα. Τώρα έχουμε σκυλιάσει με το σύμφωνο συμβίωση. Προχωράνε οι εποχέ. Το λε ότι βαδίζουμε και οροταχώ τον προη αν η εκκλησία και η θρησκεία μπορούσαν να αποσυνδέσουν την αναπαραγωγή από το σεξ, θα είχαν κηρύξει το σεξ αντί να και μαρτία. Μωρή, μαλακισμένη, όταν μου τα διαβάζει γραμμένα, πολύ με τσαπίζει. Δεν τα, τα διαβάζω γραμμένα. Ναι, Μωρέ, ξέρω, δεν ξέρω εγώ. Αυτό ακριβώ σου είχα πει και πριν δύο χρόνια. Ε, για να το θυμάσαι, γραμμένο το έχει. Το από το post Άγια. Δεν το έχω, Χρωμιά με την έννοια ότι μπορεί να κάνει τα πάντα και σε βρώμικα σημεία. Αλλά είναι το καλό. Εμεί το έχουμε σταθετικά αυτό. Φε θα είμαστε τη Εκκλησία από την Ανάποδη και δεν το ξέρουμε. Ο Άδεν Γιοργιάδης κατά γνώμη μου, είναι η λύση. Που μα έστειλε ο για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Σωστό. Σωστό αυτό. Η τελευταία κατοικία είναι δύο τετραγωνικά. Αν δεν κάνω λάθο. Ναι, είναι δύο τετραγωνικά. Ο Μιχαήλο Γιαννάκη, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη, θέλει ένα τετραγωνικό, όχι ω τελευταία κατοικία. Όσο είναι ζωή και να είναι ο άνθρωπο, δεν το συζητάμε, προσφέρει πάρα πολλά στη Σάτυρα κυρίω. Θέλει ένα τετραγωνικό, όχι οπουδήποτε, μέσα στη Βουλή. Δεύτερον, Δεύτερον, και θρησκευτικά, υποχρεωτικά και θρησκολογία. Μα αυτά τα επιχειρήματα που άκουσα εναντίον του Μιχελογιανάκη ότι μία ώρα θα γαλάσει το εκπαιδευτικό σύστημα, Νίκο, φίλοι, να τα ξεχάσουμε. Λοιπόν. Και θρησκευτικά μία ώρα, και θρησκολογία. Τρίτον, yeah. ένα τετραγωνικό μέτρο στη Βουλή με την πρόταση την οποία έκανα χθε και για το μουσουλμάν να βάζει το χαλί του να πέφτει κάτω και για το τον Μιχελαγιανάκη να προσκυνά την Παναγία μόνο πήγαινα στο κουρίο να το και εγώ δεν έχω και μαλλιά Έτσι, που είχε μια Παναγίτσα για να κάνω το σταυρό μου σε κάθε δύσκολο νόμο Πρώτον, μαθαίνουμε ότι... Ε, κουρεύεται, μα όχι, πηγαίνει να προσευχηθεί την ώρα που κουρεύεται. Δεν έχει και πολλά μαλλιά γιατί ψάχνει να βρει μια παναγία, μια εικόνα μέσα στη Βουλή. Δεν βρίσκει παρά μόνο στο κουρείο τη Βουλή. Υπάρχει μια παναγία στην οποία προσεύχεται. Πρέπει να πηγαίνει συνεχώ γιατί τα νομοσχέδια δεν είναι καθόλου εύκολα, είναι όλα δύσκολα. Δεύτερον, ζητάει ένα τετραγωνικό μέτρο να μπει επιτέλου μια σωστή εικόνα σε ένα σωστό τετραγωνικό μέτρο για να μπορεί να κάνει την προσευχή του για τα δύσκολα νομοσχέδια που έρχονται, νομίζοντα και ο ίδιο ότι θα σωθεί με τι προσευχέ. Ε, αυτά από τον Μιχελο Α, όχι, έχουμε και επιστημονική άποψη βεβαίω για το σοβαρό θέμα των ημερών, σύμφωνο συμβίωση και υιοθεσία τέκνων. Θα ακούσουμε τώρα την επιστημονική άποψη του Μιχελο Σύμφωνο είναι ένα πράγμα. Είναι χάρτης δικαιωμάτων ναι. και μόνο. Που, αποκατάσταση πολιτεία και πολίτη. Ω καρδιολόγος θα πω κάτι και κλείνω. Ότι πολλέ φορέ όταν είχα ένα οξύ που ήταν να πεθάνει στο τέλο ο σύντροφος του Γεροντάκη που ήταν δίπλα 30-40 χρόνια ερχόταν και μου λέγε τρεμάμενο Λέει, εγώ ήμουν ο σύντροφος του γιατρέ ε, ε, ε, μπορείς να μου δώσεις τη δυνατότητα να έχω της πληροφόρησης του τι θα κάνω χίλια ναι. δυο και έβλεπα ναι, την αγωνία του δηλαδή σύμφωνο τι είναι Χάρτη δικαιωμάτων πολιτείας πολιτείας Η Οδεσία είναι. είναι τρομερό κεφάλαιο διότι ε, προσέξτε η Οδεσία θέλει αγάπη αλλά θέλει και κάτι άλλο ως γιατρός. Θέλει να δει την τρύπα και το πουλεί το παιδί γιατί διαφορετικά ε, δημιουργούνται και συνδίκες ε, ε, διαταραχές ε, προσωπικότητας. Όμως όταν υπάρχει αγάπη πολύ και το ίδιο όργανο και αυτό αποκαδίσταται. Επιστημονικέ απόψει στο δημόσιο λόγο, αλλά μόνο δημόσιο λόγο τη Ελλάδα είναι. Δεν θα έχει επιστημονικέ απόψει από γιατρού, από ειδικού που τοποθετούνται για πολύ ευαίσθητα θέματα με τον προσήκοντα, όπω λέμε, τρόπο. Ε, τώρα να ακούσουμε κάτι που οι προσευχέ δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να του σώσουν. Το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη. Τα 7 άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση τη ανθρωπιστική κρίση. Δωρεάν ρεύμα σε 300.000 νοικοκυριά. Το μόνο φω στο σκοτεινό σπίτι τη κυρία Χριστίνας είναι από αυτή τη μικρή λάμπα πετρελαίου και δύο κεριά. Εδώ και λίγε μέρε, η ΔΕΗ τη έκοψε το ρεύμα γιατί δεν είχε πληρώσει το λογαριασμό. Έμεινα άνεργη, ε, δεν μπόρεσα να. με τους λογαριασμού που έρχονταν ο ένα πίσω από τον άλλον και δεν μπορούσε να το. να τα πεξέλθω στι Η ζωή χωρί ρεύμα σκοτεινή. Σκοτεινή από όλε τι απόψει. Καμιά οικογένεια δεν είναι δυνατόν να μείνει ρεύμα. Thomas σε 300.000 άπορες οικογένειας. 35 χρόνια 36 δυνεύσα και δεν μπορώ να ζήσω. Θα meisjes είναι τα παιδιά μου, τα βλέπω στην Ιταλία. Το βορεαν ιατρική περίθαλψη για όλους. δραστική μειώσις συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη. Εσμένα βρισκόμαστε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε για τις παρατεταμένες και πρωτοφανεί σε χρονική διάρκεια ελλείψης αντιλετροϊκών σκευασμάτων των ανθρώπων που ζουν με τον ιό HIV. Πιο συγκεκριμένα τα φαρμακεία των δημόσιων νοσοκομείων εδώ και 2 με 3 εβδομάδες δεν δίνανται να χορηγήσουν αντιλετροϊκά σκευάσματα τους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη με αποτέλεσμα να διακόπτουν τη θεραπεία τους. Θώρο Χριστουγέννων σε συνταξιούχους με συνταξιώ 700 ευρώ. Σε αδιέξοδο και οι συνταξιούχοι οι οποίοι κάθε μήνα παίρνουν όπω λένε μικρότερε συντάξει. αυτή τη στιγμή 540 ευρώ, με κόψαν 25 ευρώ, τα πολλά που παίρνουμε. Η Κατάργηση εξήσο φόρου πετρελαίου θέμα τη Επίσημε του Υπουργείου Οικονομικών για το επίδομα είναι μια ψυχρολουσία. Πρώτον, το του στα 25 λεπτά από τα 35 λεπτά που ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα προχωράει. Η ελπίδα έρχεται. Εμείς δεν λέμε άλλα προεκλογικά και άλλα μετεκλογικά. Ελληνίδες και Έλληνες, εμείς ένα πράγμα μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε. Δεν θα σας προδώσουμε. Παντάζεστε να κάνει κάτι και να μας προδώσει. Δεν τολμάει κανείς να σκεφτεί κάτι σχετικό. Λέγαμε πριν για τον Μιχαίλο Γιαννάκη ότι πάει και προσεύχεται στο κουρίο εκεί της Βουλής στην εικόνα της Παναγίας και γράφουν εδώ οι κακοί του Twitter ότι πάει και προσεύχεται στην Παναγιά την Κομότρια. Ναι, κολουαθηνέοι, κολουαθηνέοι. έτσι καθόλου χιούμορ. Ε, προσπαθούμε, Είδες, αλλά πόσο... για πού? Πότε η Θεσσαλονίκη πρόδωσε τη Σάτηρα, πότε? Πότε είναι η αλήθεια. Μα γι' αυτό πότε. εγώ στήριζα τη Τσικώστα, φίλε. Ε, Μόλι όμω, είδε τι κάναν όλοι οι υπόλοιποι. Ναι. Να δω τώρα πώ θα μάθουν ε, τη θεωρία για την ε, σχετικότητα του τίποτα. Να δω. Ανθιμό θέλει, ψωμιάδι θέλει, τα καλύτερα, Παπαγιοργόπουλο θέλει, τα καλύτερα από εδώ βγαίνανε. Έλα την Μπουτάρη, Βενιζέλο, Τσοχατσόπουλο. Και συνεχίζουμε. Συνεχίστε, παιδιά δυνατά. Τουλάχιστον έχετε ισχυρό παιδιό. Περιφερειάρχη πια που μέχρι πριν λίγες μέρες έλεγε ότι ο Περιφερειάρχης δεν κάνει και τίποτα Δεν είναι κανένα ρόλο σοβαρός Είναι σαν μικρός πρωθυπουργός χωρίς αρμοδιότητες Αλλά τέλο πάντων τώρα τι να κάνεις Έρχεται ισχυρό η Περιφερειάρχη Σου τσ... κουβρότηση της βόρεια Ελλάδας Πώ το είδε στο μπαλάντερ του Καρατζαφέρι έχασε την παρτίδα. Τον Άδωνη. Βεβαίω. Εγώ δεν κλαίω για τώρα. Κλαίω για την ώρα του γυρισμού. Τι ο γυρίζει ο Με άλλο πρόσωπο πια. Όχι ο Καρατζαφέρι, μωρέ. Αυτοί γυρνάνε, φεύγουν και γυρνάνε με άλλο πρόσωπο κάθε τόσο. Μια το πρόσωπο είναι ο Καρατζαφέρι, μια ο Σαμαράς Εντάξει, ωραία του είχε μοιράσει ο Σαμαρά, αλλά τέτοια που. Ο Σαμαράς που έχει φάει φέτο δεν τον πήγε το 15 με τίποτα. Με τίποτα. Δεν άφησε εκλογική μάχη να μην τον πγει. <Ρι> Ακόμα και εδώ που ήταν κρυμμένο πίσω από δύο υποψηφίους, πήγε... Πω, πω, <Ρι> άπατος. <Δεμιλές>, δέχεσαι παραγγελίε για τηλεοπτική ελληνοφωνία. Όχι. Έτσι ξέρα. Σταράτα ναι. Παντρίκια, ρε. Κοίταξε. Αν την δεν και καλά. Ε, κάνε, Θέλω Wid of Change από του Χόλτιοns και να βάλει ε, όλα τα καλά του καπιταλισμού εδώ στην Ευρώπη. <Δεμιλές> θα βάλει φοββαδισμού, θα βάλει <Δεμιλές> πρόσφυγε, παιδιά νεκρά και τέτοια. Και τη Μέτρη Take me to the magic of the moment. Θα το τραγουδάω εγώ όμω, ε. Καλύτερα το λέω εγώ. Έτσι, για όσες τις φορές που έχουν έρθει οι Σκόπιονς εδώ πέρα Ποιο Έλληνες από μας είναι πια Έλα μου φιλόφιλε, τι κάνεις I'm proud to be, τι θες Έχω μία απορία ρέση Αυτοί οι μαράκες της Νέας Δημοκρατίας Είχαν το με ημαράκι της παράταξης αυτής Βάλανε προσωρινό, τον βγάλανε τον άνθρωπο απ' τη θέση του, βάλανε προσωρινό, δεν ξέρω, ένα λελέ εκεί πέρα και μετά κάνουν εκλογές και ξαναβγάζουν το με ημαράκι. Για ποιο λόγο γίνανε αυτές οι εκλογές? Για να πάρουν τα 3 ευρώ. Δεν έχω καταλάβει πόσο μαλακές είναι. Καταρχήν, το ξεπετάμε έτσι, το 3 ευρώ δεν καταλαβαίνω. Λίγο ένα 1-200 δηλαδή δεν το βρίσκει και κάθε μέρα. Δεν δεν δεν... Δηλαδή τόση μαλακές. Ποια είναι νέα δημοκρατία τόση φύρα στην κοινωνία και του δίνει και ένα 200. Δηλαδή τον είχαν που τον είχαν. Θέλανε και εκλογέ πάλι. Και ο Τσίπρας το είδανε, το Τσίπρα το ίδιο δεν έκανε. Τον είχαμε που ναι. τον είχαμε. Θέλαμε εκλογέ να το ξαναβγάλουμε. Ε, ναι. τον ξαναβγάλουμε. Ναι, γιατί τώρα τον έχουμε πιο ισχυρό. Έτσι θα γίνει και εδώ. Ο Τσίπρα βγήκε επάξια πολλέ φορέ και θα πάρει τον πούλο σε λίγο. Και εδώ με η Μαράκη θα βγει επάξια πολλέ φορέ, θα πάρει τον πούλο μεθαύριο. Ελά ρε Μπαρμπά Πέτρο, πού ήξερε. Ελά ρε φιλό. Ξέρε γιατί θα βγει ο Μητσοτάκης τώρα. Γιατί έχει τι ευχέ του κατόψικου γι' αυτό. Αποστόλη. Ε, Αποστόλη, συγγνώμη. Έτσι. Έχει δώσει τα δικαιώματα. Κονόματο. Άλλοι βιβλίο, Άδωνη. Λε να περιμένει αυτόν ο Απέθαντος για να πιάσει. <Γιασάς> Λε να περιμένει να, <Γιασάς> να ξαναδεί Μητσοτάκι, αρχηγό τη Νουδού. Γιατί με την τώρα δεν έπιανα. <Γιασάς> δεν είναι Μητσοτάκι, δεν είναι Μπακογιάννη. <Γιασάς> δεν πιάνει με Μπακογιάννη. Μητσοτάκι περίμενε. Λε να περιμένει το Μητσοτάκι για να ξέρει. <Γιασάς> Οι παππούδε να τον βγάλουν, ερωσέ, τον βγάλουνε για να πάρουν το βιβλίο να ζήσουν 150 χρόνια. Υπά... Μα, το θέμα είναι ότι το... οι είναι. Που να βγάλουν τον Κυριάκο Νομίζαν να του ψηφίζουν τον πατέρα του Αυτό είναι το θέμα. Με έναν τρόπο τον πατέρα το πατέρα του ψηφίζανε, αλλά τέλο πάντων, δεν είχαν καταλάβει καν τη διαφορά. Ε, Θεωρούσαν ε... ότι έκανε ένα έσε και είναι 100 χρονών αλλά μοιάζει 40, 50. Αγόρι μου! Πού στο... τα καταλαβαίνει, είδε μου παίρει τροφέρε! Ήδη για να πίνει αίμα. Σαν τον Κυριάκο, μια αξίζει 145. Αγόρι μου, σου ζητώ συγγνώμη. Παρακαλώ, γιατί συγγνώμη. Θέλω από καρδιά να σα ευχηθώ χρόνια πολλά. Ναι. Υγεία και καλή χρονιά. Να μην υπάρχουν άλλοι πνιγμοί στο Αιγαίο και να μην υπάρχει φτώχεια στα σπίτια. Από τα βάθη τη καρδιά μου, σα εύχομαι τα καλύτερα. Συγγνώμη που δεν το είπα, εντελώ αφηρημένη. Δεν πειράζει καλά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι και εμεί είμαστε Ενώ... άθρισκα γουρούνια. Δεν πιστεύω σε αυτά. Ναι, όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Ναι. Μπατσάκι μου, δεν είναι έτσι. Ναι. Αλήθεια. Να είσαι καλά, Ά, η ζωή. Άντυμο, φλάκια, για. Με τούτα και με τα άλλα φτάσαμε και στο τέλος για σήμερα Ακολουθεί ο λαός Να σας θυμίσουμε ότι το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένη Η τελευταία της χρονιάς έχει και συγκρότημα εκεί Τους κάτζοντήλο ε, Θα κλείσουμε πιο πανικυριώτικα όπως πρέπει τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε αύριο εδώ, ραδιοφωνικώ. Η τηλεόραση είναι 10 παρα 10 στον Αλφα, τα γνωρίζουμε. Λαό, τρίτο μέρο και, α... και αμέσω μετά Γιάννη Παπαδόπουλο, μαγκαζίνο. Γεια σα. Ναι. Τον τάγο θα τον αλλάξουμε. Μα όχι και τα γύρια. Τσέλνικε και αρχιτσέλνικε θα μείνουν στα ίδια. Έτσι δεν Ναι, απλά νομίζω θα μου πει κάτι με αρχή και με απογοήτε. Ή είσαστε ανατριχιαστικά προκατηλημένοι ή οι πηγέ σα δεν είναι αξιόπιστε. Μαρή, καιρό έχει να πάρει εσύ. Ε, ναι, αγόρι μου, γλυκώ. Σε σκεφτόμουν συνέχεια και την τελευταία στιγμή σε ξέχναγα. Τι κάνει, καλά είσαι. Καλά, δόξα τω Θεώ, γεμάτη χαρά, αγόρι μου, για τα αποτελέσματα. Καιρό είχα να λοιπόν, ακούσω. Άκου να σου πω τώρα. Είπατε ότι ήταν όλο γέρι, όλο ηλικιωμένοι και κάτι τέτοια στην Νέα Δημοκρατία. Σε πληροφορώ από πρώτο χέρι που ήμουν στη Ματζαγριωτάκη, στο εκλογικό κέντρο τη Καλιφέα, γεμάτο νεολαία. Μωρή είχα ξεχάσει. Ακούτε μανούλες με τα μωράκια τους Με τις πιπίλες τους oh, Αν τους έβλεπε. Το και γενοκτονία με έναν τρόπο ε. ακούς, θα Το θα γενοκτονία Αγάπη μου θα τα παίρνατε όλα πίσω αυτά που λέγατε ναι, πριν καλά εννοείται τι και Έχουμε αδικήσει είχαν... κατάφορα την Νέα Δημοκρατία Πήγανε και οι 80 πολύ καλά κάνανε. Ναι. Έχουν ακόμα διάβια μυτσοτάκι στο μυαλό. Κυριάκου, διάβια Κυριάκου, καταλαβαίνω. Ναι. Ωραία, άκου που σου λέω. Βρεσί, κάνετε τώρα του μοντέρνους εσεί που για να απαλλαγείτε από την παπαρίγα. Τη βγάλατε λίγο πριν τη βαλθαμόσετε για να τη βάλετε στο μουσείο Βουλανδρί. Αυτό που παίρνει τη δεξή τηλέφωνο και δεν τρέπεστε που ναι. κυκλοφορείται ακόμα δεν έτσι ανάμεσά <laughs> μα. Δεν είμαι δεξιά με την έννοια που το λε. Με πιάει με του ομαλά την ακροδεξιά. και πρωτοβουλία, αγάτα. Μου, τι είσαι. Η ιδιωτική πρωτοβουλία. Άρα. Μια ζωή τρώω από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτό λέω. Αυτό, η δεξί με την πέτρα που έχετε φάει αυτό εννοώ. Τώρα. Αν δεν έχει ιδιωτική πρωτοβουλία, δουλειά δεν θα έχει κανένα. Πέρασα καλά και περνάω καλά με την ιδιωτική πρωτοβουλία και τη λατρεύω. Θέλω κάποιο να νοιαστεί για αυτήν. Όλοι νοιαζούνται για αυτήν. Όλε οι προσπάθειε ακόμα και των αριστερών ήταν για να ενισχύσουν την ιδιωτική πρωτοβουλία. Εντάξει, που όλα για την ιδιωτική θα, πρωτοβουλία στις... που πάντα στις... τόσα καλά έχει φέρει στον τόπο. Κοίταξε να ακού τον Παφίλη. Ο Παφίλη λέει τι μεγαλύτερε αλήθειες. Εγώ τον λατρεύω δηλαδή λέω σκάστε οι υπόλοιποι αφήστε τον παφίνι να πει τις αλήθειες Σ' αγαπώ καλά Χριστούγεννα Να είσαι καλά, γεια Πού είσαι σεξοδόμβα μου Καλησπέρα. Κορμάρα εσύ Είμαι σεξουλιάρικο σε Χριστούγεννα να ξέρεις Έχω βάλει τι μπάλε μου χριστουγεννιάτικε. Αχ, πού θα έρθω, πού θα έρθω. Παντού, μάνι, μου ανήτσα μου πενιντάρικο μεση. Ζηγάρε, πως είμαι πενιντά. Πόσο είσαι, μεση που ειμαι 50; μείον. Σαράντα. Αμέ. Ο γιο πόσο είναι, Δίκοση είπαμε, εκατό φορέ έχω πει. Στα είκοσι τον έκανε. Αμέ. Άμα είσαι, Σαράντα παίζουμε, εντάξει, στόχο. Το έχει. Ναι, το πενήντα έχω βάλει ένα πλαφόν εγώ. Δηλαδή, πενήντα Όσο ακούγομαι. Σε φτιάξε, Οπότε, ε. δεν το σήκωνε στο τηλέφωνο γιατί ήσουν αυτά τα κέφτια που λέει ο Θήμιος. On fire, ε. I was on fire. Και χόρευες. In the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down. And the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire. The ring of fire. Είσαι εσύ, ένα κόρμι. Θανατή φλώρο. Αμέν και χορεύει κιόλα συνέχεια και μα κουνιέσαι και στην Ελληνοφρένια. Πού να δει το βράδυ, σε παιδιά που ρίχνω. Την swing σουίνγκ χορεύω σήμερα να ξέρει. Έχουμε του γκάτζον ντύλου. Ωραία, εγώ θα φθάνω εδώ πάντω. Ε, να σου κάνω φτιά... τα κουνίματα. Τι θα ήθελε εσύ να σου φτιάξω το φίλι μου, θα το φτιάξω πρίτα. Μπακλαβά θέλω. Γιατί έχει βρώμικο όνομα στα αγγλικά να το πάρει. Μπακλαβά θέλω. Τι θα ήθελε, Τι θα ήθελε. Να μου βάλει και καρυφαλάκι, αλλιά. Κρίμα <σταλίου> πάντω για τον Τιτζικόφ, τα κρίμα, κρίμα, πολύ στεναχωρέθηκα. Σταμάτα, είμαι πικραμμένο. Στα μαύρα πανιά. Ε, και στα μπλέ, και όλ, έξω προβλέψει, ε, Είμαι γιατί ο, θύμιος. Και ο θύμιος, Τον ο θύμιος. και δύο. Και οι δύο, και οι δύο. πάντων, Αν δεν βγει ο <σταλίου> Αν δεν βιβλίο ο άδειο τη η εκτίμησή μου είναι ότι η Ελλάδα θα γίνει σκόνη Θέλω το πακέτο, θέλω το πακέτο, θέλω το πακέτο! Θέλω το πακέτο